Ναι, Ελληνοφρένια. Ναι, ναι. Γεια σας. Ποιος είναι στο τηλέφωνο? Εγώ είμαι. Ποιος είναι? Ο Αποστόλη. Ποιο άλλος? Ο Αποστόλη, γεια σου. Λοιπόν, μία απορία θέλω να μου λύσεις. Δεν ξέρω να μπορώ. Θα προσπαθήσω όμως ειλικρινά. Ναι. ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτοί που παίρνουν τηλέφωνο το Βελόπουλο και του λένε όλες, όλες αυτές τις παπάγγες... Πιστεύω κύριε Βελόπουλε ότι, δηλαδή που σας παρακολουθώ, ότι αυτή τη στιγμή είσαι η μοναδική λύση για τον ελληνικό Άσα, τόπο. Να, είναι, είναι, είναι σε καλά, είναι πραγματικότητα αυτό που λες. Ε, έχουν σκεφτεί ποτέ ότι κλείνοντα το τηλέφωνο ο Βελόπουλο, λέει άντε άλλο έναν μπιπ. Έπεισα Ή, Και ή τα αυτό γέλα. ή άλλον έναν μπιπ πλήρωσα Για να πάρει τηλέφωνο Ναι ακριβώς ναι, το έχουν σκεφτεί Ήταν δει άλλο να... ένα μέλος του κόμματος Μπράβο ναι. καλό τηλεφώνη έκανε Να μην πω Λοιπόν χάρηκα πολύ που σας άκουσα Αυτό ήταν τόσο καλά. σύντομα τόσο καλό Σας ακούω Τόσα χρόνια, τίποτα, συγχαρητήρια και συγγιώσα. Από διόσα. πού τηλεφωνείτε? Από Λάρισα. Τα φιλιά μου στην όμορφη Λάρισα. Ε, όχι και όμορφη. Έτσι το είπα από Ευγένεια και εγώ έχω έφυξερε. Ναι, αντευχαριστώ και γεια. την καλή σου κουβέντα, φιλάκια. Γεια, γεια. Η φθηνότερη ενέργεια, όμως, είναι αυτή που δεν καταναλώνεται ποτέ. Η μεγαλύτερη πουτσα είναι αυτή που δεν φάγαμε ακόμα. Α, αυτό πρέπει να λέμε από εδώ και μπρος. Είναι και παράφραση τρογική του Λοίζου. Θα μπορούσε, θα μπορούσε. Η πιο όμορφη πουτσα μας, η πιο όμορφη πουτσα είναι αυτή. Που δεν είναι αρμένησα με ακόμα. Λοιπόν, φιλαράκι, δεν θα μπορούσε να είναι. Με τη γυναίκα μου στο... Και πιο Δεν μεγάλωσε ακόμα Τι πες; Φέρε να σε πενέψω λίγο Είχαμε oui. σε είδαμε στην τελευταία την παράσταση oui. Κάτα γουστάραμε oui. Ξετρελάθηκε η σύζυγος γιατί ακούει Queen full Και μόλις είδαμε το μπλουζάκι εκεί πέρα Το αλανιάρικο λέει αυτό είναι δικός μας Αυτά Ήμουν αυτός που καθόμουν πάνω στην στη πάρα στη γωνία Και σου κάνω το ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ oh, oh. Και Α. να σε θυμάμαι εγώ τώρα πάνω στην πάρα στη γωνία που βράστημε τον παραού. ποδοχάμο. καλή δύναμη, πάντα επιτυχίες και νίκες. Με το και με το μάθαμε. Έχω μάθει, γίνεται. Έλα καει μενεμίδες καλήζεις τώρα. Τι κι εγώ. Έλα Απλά λέω δεν κατάλαβα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 Αυτό λέω κι εγώ. Ε! Πίστευες την άνοιξη που θα έρθει! Δεν <Κι λέει> Λέω το είχες για πρωτομαγιά! Εσύ το είχες για σκέτο για! Για! Yeah. Για! Yeah. <Κι> ναι! Μπάμπο! Ναι, δύο! Δύο! Mm. Τα πακαλιά της! Δυο μέρες μόνο! Δυο μέρες μόνο... Ε, σ' ας Μωρή μπάμπο τουλάχιστον ζεις δεν πειράζει Α καλά Αλλά είχα ενζωλή Καλά έκανες καλά έκανες ε, Με την υγεία την παλεύει, όλα καλά Ε σχεδόν Τι σχεδόν μωρί, Ο το χάρος δεν σε θυμάται Ε καλά Έχεις βάλει το χάρο στην αναβολή στο σνούς Ε καλά εμ, καλά Ε δεν το λες κι άσχημα Άντε χάρηκα που σ' άκουσα Ευχαριστώ αγώρι. Πάντα τέτοια εύχομαι να μην πάρεις και το φθινόπωρο Θα πάρω. Εμεί είμαστε όλοι Πασόκ. Έχω δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία. Καλημέρα από την ξεχωριστή χωριστή δράμα. Μπράβο, καλημέρα. Δεν θα σε έπαιρνα τηλέφωνο γιατί την άλλη φορά πολύ μέσα την έσπασε. Αλλά θέλω να σου πω. Αυτό ότι που μου είναι... κάνετε και τα κομμενικά αυτά και τι κόμξε, δεν μπορώ. Ε, ναι, ναι, πάθηκα. Η δασκάλα πει, είναι... έχει να πάρει δύο χρόνια έτσι. Ένα, είδε κάτι την έκανες, δεν μπορεί. Δεν σου κανέπαθε κάτι με τον κορονοϊό, αυτό φοβάμαι. Α δώσει ένα σημάδι ζωή, κάτι. Στείλε σε παρακαλώ ένα σου σημάδι μόνο. Ένα νιώθει εδώ πέρα εγώ προσπαθώ να, να την ακούσω γιατί μάθαρε. Στείλει να μήνυμα, και... μωρή ένα σήμα. Ένα σου σημάδι μόνο. Ένα σου σημάδι μόνο. Ένα σου σημάδι μόνο. Ένα, στείλει κάτι. Κιντά πισω ή έστο τηλέφω.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 Έχουμε μια ιστορία. Τώρα που ξανά άλλαξαν όνομα, άλλαξαν και αφημί Πάλι. Αφημοί μπορεί να άλλαξαν. Στο παλιό δεν πήγανε πάντω. Είναι αυτέ οι απαταιωνιέ. Εννοείται, αφού άλλαξαν καινούριο όνομα. Νέο Πανιόνιος, Παζιάννη, να ξέρει τώρα πώ είναι, είναι αυτά. Είναι ο νόμος, Αυτή είναι η ο φάση. Ο το έκανε πανσοκ κίνημα αλλαγή. Από κάτω α πούμε. Όπω κάνουν αυτοί οι. Γιατί, γιατί να αλλάξει όμω αφημίου, δεν μου αρέσει που σκέφτεστε πονηρά. Έχει χρέη και το καινούριο κόμμα και το κοινάλ. Ή του έχω. δεν ξέρω τι πρεσβεύει ακριβώ αυτό ο Νίκο, πώ το <μουά> Νικολάκη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου Το Πασόκ δεν χρειάζεται, δεν είναι εδώ για να πρεσβεύει Είναι μια αντάρα για μένα, δεν ξέρω τι ακριβώς πρεσβεύει Γι' αυτό είναι εδώ, για την αντάρα Η αντάρα mm -hmm. του σοσιαλισμού, άσε αυτά τώρα Έτσι, έτσι, έτσι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 Απόστολη, γεια σου. Γεια. Yeah. Ήθελα να εκφράσω κάτι λόγω τη ημέρα σήμερα. Έκφρασε, ρε παιδάκι, μου έκφρασε. Τιμή και δόξα στους μαχητές του κόκκινου στρατού. Τιμή και δόξα στους κομμουνιστές και αντιφασίστε όπου γεί. Τιμή και δόξα σε όλου αυτού που θυσιάστηκαν. Για να συντριβεί η πανούκλα, η φεά πανούκλα. Ζήτω υπάλληλοι των λαών. εμεί είμαστε όλοι πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Eu mnie minha historia. Ela passou Ela. Σήμερα πέντε ώρα θα φορέσω την πλούζα μου με το σφυροδρέπανο. Έχει πλούζα με σφυροδρέπανο? Βέβαια, ναι. Πού είσαι, Ναστήνο, μπάτσου. Τη Λιβόρνο, Λιβόρνο είναι. Η Λιβόρνο έχει σφυροδρέπανο? Ε, βέβαια, ναι, το ξέρει. Ο πατή τη Λιβόρνο. Κάλο η πατή τη Λιβόρνο. Η επίσημη φανέλα έχει σφυροδρέπανο? Όχι, όχι, όχι. Η επίσημη φανέλα, όχι. Εδώ έχω τον οπαδό. Το Ά, τον πρικεύο Λιβορνέζι. Θα βάλω που λε φανέλα με το σφυροδρέπανο και θα πάω στην κρου και φυλαρέτου να ποτίσω φόρο τιμή στο Σοβιετικό στρατό που απλά μην τα ποτίζετε πολύ με στη μέρα γιατί μα Αχ δεν θα δεν έχει καλό σήμα. Λοιπόν, αλλά αυτό που... Τα ποτιστικά λέω Δες, τα ποτιστικά, μια και θα πας. Α, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτό που ξέρω είναι ότι θα ποτίσουμε στο σκοσοβιωτικό στρατό. Με ήλιο να μην έχει ήλιο να έχει πέσει ο ήλιος. Δεν ξέρω, παιδί μου, άλλο θέλω να σου πω... Μετά από 10 χρόνια μνημόνιο, μετά από αποβιομηχανοποίηση τη χώρα, 30 χρόνια, 40 χρόνια κλείσαν όλα τα εργοστάσια. Έχουμε και απόθεμα, έτσι. Ναι, ναι. Στα σεντόνια, από κάτω, στα στρώματα, δηλαδή πραγματικά ανήκει κουρτιά παπουτσιών και έχει κρυμμένα λεφτά μέσα. Να μα πει ο Στουρνάρα να σου κάνει ένα δημοσιογράφος μια ερώτηση του Στουρνάρα. Ποιο είναι ε, τα. Ωπα, όπα, Κάπου να σταματήσει και η κομμωδία, ε. <laughs> θα κάνει δημοσιογράφο ερώτηση ο Στουρνάρα κόντρα. Που δεν είναι συνεννοημένη. Μάλιστα. Ναι. Εντάξει, <Σταξή> δεν ξέρω, μπορεί να του ξεφύγει, να μην νικήσει, να δείξει κάτι. Δεν ξέρω. Τι <Σταξή> θε. Το αφεντικό του να μα πει, να μα πει το αφεντικό του. Πώ το λένε το αφεντικό Χρήμα, κεφάλαιο. Τι ναι. Η τράπεζα τη Ελλάδα όπω ξέρετε. Όπου φυσάει χρήμα, που φυσάει κεφάλαιο. Τι θε άλλο. <Σταξή> χρήμα, που φυσάει κεφάλαιο. Όπου φυσάει κεφάλαιο.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 Ναι, γεια σας. γεια σας. Για τον αέρα μπορούμε να βγούμε μια γνώμη. Για πείτε εδώ, σα ακούω. Ακούω τώρα για όλα αυτά. Κοιτάξτε, στην πολιτική. Υπάρχουν πράγματι τα μεγάλα μεγέθη, υπάρχουν και τα Ελλάσσονα. Πράγματι τώρα είναι ακριβά τη δεή αυτά, αλλά είχαμε πολέμους σε όλα τα αυτά. Μήπω η μόνη λύση είναι το κλείσιμο των αρμών αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας. Ωπα, άρα ο Τσίπρας η μόνη λύση. Ναι. Να αναλάβουμε την ευθύνη και τον έλεγχο Όχι μόνο των κυβερνητικών θέσεων, όχι μόνο των Υπουργείων, αλλά και κρίσιμων αρμών τη εξουσία. Να κλείσουμε του αρμού. Εννοεί ο... να κλείσουμε του αρμού ή να αντικαταστήσουμε του αρμού με δικού μα αρμού. Αυτό δεν έχω καθαρό. Όχι, όχι, ναι. να κλείσουμε, είπε του αρμού. Πιο πολλάκι το λέει η δεύτερη. Άμα το είπε πολλάκι και το συζητάμε, τέλο. Το είπε ναι. ναι, να κλείσουμε του αρμού. Και λέω εγώ, μήπω είναι η μόνη λύση για να κλείσουμε του αρμού. Να του δοκιμάσουμε, δε... αγαπητέ, να του δοκιμάσουμε. Δεν τα έχουμε δει τα Να, να, να ολοκληρώσω. Θέλω να καταλάβει. Και το μιλ ότι οι δημοσιογράφοι, είτε είστε ενημερωμένοι, είστε έξω ότι το κλείσιμο των αρμών προποθέτει το, το ξέρετε εσεί τι δημοκρατίε, η αρμή δεν είναι κλειστή. Δημοκρατία δημοκρατίε εναλλάσσονται οι εξουσίε, μια κυβέρνηση κυβέρνηση εσύ, μετά την παίρνω εγώ και δημιουργούν αυτό το, το εναλλάξ. Απλά εκεί τελειώνει. Την παίρνει εσύ, την παίρνω εγώ, την παίρνει εσύ, την παίρνω εγώ. Yeah. Αυτό yeah. ακριβώ yeah. δημοκρατία δεν το λε. Yeah. Εναλλασσόμενη yeah. μοναρχία το λε. Όχι, όχι. Η μοναρχία είναι καθεστώ. Δεν είναι εναλλασσόμενη. Ο ιό του ιού των ιών Α, μάλιστα. Κάνω yeah. Ναι, yeah. όχι, όχι. Γιατί <laughs> αν είναι δυνατόν, <θα> <laughs> έχουμε δει εμεί εδώ ποτέ ιό. Ναι, <laughs> Η δημοκρατία είναι. Κατάλαβα. Μ' αρέσει γιατί ζούμε στον ίδιο κόσμο. Σύντομη ιστορία τη μεταπολεμικής Ελλάδα 1945 Πρωθυπουργό Γεώργιος Παπανδρέου Παπού 1955 Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμανλής Θείο 1965 Πρωθυπουργό Γεώργιος Παπανδρέου Παπού 1975 Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμανλή, θείο. 1985, Πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου, πατέρα. 1995, Πρωθυπουργό Ανδρέα Παπανδρέου, πατέρα. 2005, Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή, ανυψιό. Στη Δημοκρατία δεν υπάρχουν Yeah. Αυτό yeah. ακριβώ yeah. Δημοκρατία δεν το λε. Εναλλασσόμενη yeah. μοναρχία το λε.